ή από την περιφέρεια σε τίτλους. ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Κανονικά λειτουργούν από σήμερα τα σχολεία όλων των βαθυδών στο δήμο Ιωανιτών, στο δήμο Ζήτσας και στο δήμο Πογωνίου, εκτός από το 10ο δημοτικό στο δήμο Ιωανιτών. Από τους Ελέγχου, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν ήδη, δεν διαπιστώθηκαν βλάβε στα σχολικά κτίρια. Σωτήρης Αργύρης, RT Πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στη Μιτιλίνη, που διοργάνωσαν σωματεία εργαζομένων και αλληλέγγυε οργανώσει. Κάλεσαν την τοπική κοινωνία να κλείσει τα αυτιά στις φωνέ εκείνε που θέλουν να σπείρουν το φόβο και το ρατσισμό. Για την ΕΡΤΕΓΕΟ, Μυρσίνη Τζινέλη. Στην κέντρωση έξω από τις εργατικές κατοικίες πραγματοποίησαν σήμερα οι δικαιούχοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη ολοκλήρωση του έργου έξι χρόνια μετά την κλήρωσή τους. Για την Αρτικέρκυρας Λίκουργος Κιαδόπουλος. Κανένα ελαφρυντικό για την πράξη του και ποινή φυλάκησης 10 ετών και εγκλισμό σε ισοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στην Κόρινθο επέβαλαν οι δικαστέ του τριμελού σεφετίου ανηλίκων πατρών στο 16χρονο που το Σεπτέμβριο του 15 είχε εκτελέσει τον 17χρονο φίλο του στο προάβλιο του 2ου Δημοτικού Σχολείου της Κάτω Αχαΐας. Δήμητρα Ναργύρου για την Ερθ Πάτρας. Παραμένουν στην εργασία του οι 90 εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητα του Δήμου Ιρακλείου οι συμβάσει των οποίων έληξαν μετά την τροπολογία που ψηφίστηκε χθε στη Βουλή. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, Σταύρουλα Κατσουλάκη. Σωματεία τη Καρδίτσα πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρία στον τοπικό ΑΕΔ και πέδωσαν υπόμνημα στο Διευθυντή με σειρά ετοιμάτων που αφορούσε σταθερή και πλήρη εργασία για όλου. Δωραμήτρα Καρδίτσα, Δίκτυο Θεσσαλία τη οι τάξει υποδοχή δεν προορίζονται για τα προσφυγόπουλα παραμένεται να φιλοξενηθούν στην Κρήτη, αλλά για τα παιδιά των μεταναστών και προσφύγων που ήδη ζουν στο νησί από το 2010 και αντιμετωπίζουν δυσκολίε προσαρμογής εξαιτία τη γλώσσα, διευκρίνησε στην Ερτχανίων ο προϊστάμενος πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κρήτη, Γιώργος Στεραζάκη. Ερτχανίων, κατερίνα πολύ. Ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης ζητούν τα μέλη της τοπικής επιτροπής Σάμου, που επισκέφθηκαν το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην ΣΑΜΟ. ΣΑΜΟΣ για την Ερτεγέου Χάρη Ζαβδάκης. Δεν αρκεί μόνο η συγγνώμη των Γερμανών για τα δεινά που υπέστη ο ελληνικό λαό κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά θα πρέπει η γερμανική κυβέρνηση να ανοίξει τον διάλογο για την καταβολή των αποζημιώσεων. Αυτά τόνισαν μεταξύ άλλων οι 11 γερμανοί παιδιά και εγγόνια των στρατιωτών που έδρασαν κατά την περίοδο 1941-1944 στη χώρα μα, οι οποίοι επισκέφτηκαν το Μεσόβουνο και του Πύργου. Για την Ερκοζάνη Δέσπινα Μαραντίδη. Μέσα σε ή τηλεφωνικά θα ειδοποιούνται οι πλημμυροπαθεί για να παραλαμβάνουν τις επιταγές με το αρχικό επίδομα των 586 ευρώ. Η παραλαβή των επιταγών θα γίνεται από τα ταμεία του Δήμου Καλαμάτας που έχουν ήδη μετακομίσει στα κτίρια του παλιού νοσοκομείου. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης ποτέ. Παρέτηση του από τη θέση του Προέδρου της Διοίκησης του ορφανοτροφείου Βόλου ανακοίνωσε σήμερα ο Άγγελος Αγραφιώτης μέσω τετρασέλιδης ανακοίνωση με καταγγελίες σε βάρος του Αχιλέα Μπέου, του Αντιδημάρχου Βόλου Αναστάσιου Μπατζιάκα και της Προέδρου του Δέλτα Σίγμα της Φιλοπτόχου Αδελφότητας Κλέας Γεωργακλή. Για την ΕΡΤ Βόλου, Μαρία Δημητρίου. Ένα νεαρό τραυματισμένο Ζαρκάδι εντόπισαν οι άνθρωποι του Δοσαρχείου Ξάνθη. Για την ισοτηρία του οργανώθηκε διακομιδία από την Ξάνθη μέχρι το τμήμα εκτινιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έρτι Κομοτινή, Παναγιώτη Γιώγα. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση και αποκατάσταση του φυσικού υγροβιότοπου τη Λινγκη Κερίου, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακίνθου ήδη συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντο, στην Επιστημονική Κοινότητα και τον Δήμο. Έρτι Ζακίνθου, Πέτρο Πουμώνη. Καμπάνια ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια θα οργανώσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη στήριξη τη Ευθύτα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα τροχαία ατυχήματα που βρίσκονται σε έξαρση στη Ρόδο. Για την Ερτρόδου Αριστερή Μιαούλη. Στη Ζηρίχη βρίσκονται από σήμερα αυτοδιοικητικοί τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα σε συνέδριο για την ένταξη τη ιστορική συνδρομική γραμμή Πελοποννήσου στην Ουνέσκο και την καθιέρωση τουριστικού τρένου στην περιοχή. Για την Ερτ Πύργου Ζαχαρία Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Χωρί Φωτιά, Καπνό Δεν Βγαίνει. Με τη συμμετοχή μαθητών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση, οργανώνει στι 20 και 21 Οκτωβρίου η Εφορία Αρχαιοτήτων Φλώνας συμμετέχοντας στη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλον και Πολιτισμό 2016, παντέχνου πυρό λαμπερέ ιστορίε φωτιά για την ΕΤ Φλώνα στο Μαϊ Το δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο γενετική και έρευνα νευροεκφυλιστικών νόσων θα πραγματοποιηθεί στη Σπάρτη από αύριο έω τι 23 Οκτωβρίου. Οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοπονίσου. Βέσπινα Αρσένη, Air Trípoli. Ένα από τα έξι χρυσά βραβεία στην κατηγορία Παραδοσιακό Τραγούδι απέσπασε η παιδική νεανική χοροδία Σαμοθράκης η οποία συμμετείχε στον πρώτο διεθνή διαγωνισμό χοροδιών Κέρκυρα, που πραγματοποιήθηκε από 12 έω 16 Οκτωβρίου. Airτορε Όλγα το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού «Η Ελιά της Ειρήνης» διοργανώνει ο Δήμος Ερών από 21 έως 26 Οκτωβρίου για την ΕΤΣ Ερών Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.